μουσική με ένα κλικ. Radio Music Heaven. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους τους φίλους και στις φιλενάδες της παρέας Σε όλα τα καλά παιδιά δηλαδή μέριο Μεριόμικρον στο μικρόφωνο του Radio Music Heaven Και τα σκορισμένα διαμάντια βγήκαν και σήμερα από το παλιό τους το Σεντούκι Και είναι εδώ δίπλα μου, στριμώχνονται εδώ πέρα νυπόμονα, Περιμένοντας τη σειρά τους να καλοπιστούν να φύγουν οι σκόνες, να την αχτούν λιγάκι ε, και να βγουν στον αέρα να ταξιδέψουν όμορφα και καθαρά μέχρι τα αυτιά Εκαλά Ε, καλά τώρα, εντάξει, καθαρά δεν τα λες, ε, υπερβάλλουμε και λιγάκι, γιατί εντάξει, κάτι χράτς χρούτς ε, τάχουνε και τα παρέχουν μάλιστα, δύο μερικά από αυτά. Αλλά είπαμε, έτσι, αυτά είναι τα στολίδια τους. Είναι τα σκουλαρίκια τους, τα βραχιόλια, τα δαχτυλίδια τους <χει> Είναι όλες αυτές οι ανεκτίμητες αξίες που χάρισε ο χρόνος πάνω σε αυτά Πάνω σε αυτές τις παλιές τις αυθεντικές ηχογραφήσεις του περασμένου αιώνα Κάπου εκεί στις πρώτες τρεις δεκαετίες του Να αρχίζουμε σιγά σιγά Πάμε λοιπόν στο πρώτο μας τραγουδάκι Thank <laughs> Μια πιο έτσι, συγκεκριμένη καλησπέρα <laughs> στην Μερούλα, τη Μέριλιν, στον Παναγιώτη που είναι και στο chat, την Αλκιόνη, το Συμπέθερο, το Μπάμπι, το Λάκι μα, το Καριοφίλη και από ό,τι βλέπω μέσα στο chat, ε, αλλά δεν τη βλέπω έξω στο. Τέλο πάντων εκεί που βλέπουμε τα ονόματα Τη Σίλια, Τον Τζον Ντοκ Τη Τζάζη Και το Σιράκο Αυτοί είναι με τα ονόματα Και βεβαίως κάποιοι ανώνυμοι Ακροατές, ντροπαλοί, συνδεδεμένοι Τον οποίον δεν ξέρω ονόματα Τι να διακινδυνεύσω τώρα να πω Να πω το Χριστάκι Αχ, ο Γιώργη, η Αριστέα Η Αλεξάνδρα ο Φάνης, η Χρίσα, τέλος πάντων Να λέω κι άλλα... ο Άγγελος, ο Κώστας, ο Κότσος... και ο άλλος ο Κωστάκης, ο Μικρός... τέλος πάντων... όταν εμφανιστείτε ή μου δώσετε κάποιο στίγμα... θα τα πούμε πιο επώνυμα... πιο συγκεκριμένα μάλλον, όχι πιο επώνυμα... πιο συγκεκριμένα... Λοιπόν, την περασμένη Πέμπτη... είχαμε πει για τις δύσκολες συνθήκες συμβίωση μεταξύ προσφύγων και Ελλήνων και βεβαίως και τους λόγους και τις αιτίες όλων αυτών των δυσκολιών ε, πληροφορίες μαζεμένες από το διαδίκτυο και από ένα άρθρο του Μενέλαου Χαραλαμπίδη θα συνεχίσουμε και σήμερα και θα επεκταθούμε ακόμη περισσότερο ε, και σε, θα πάμε και σε άλλες παραμέτρους γιατί οι πρόσφυγες εκτός όλων των άλλων θεωρήθηκαν και απειλή για την ηθική τάξη και μάλιστα οι προσφυγικοί συνοικισμοί θεωρήθηκαν επικίνδυνα άντρα ε, Όλοι ξέρουμε ότι οι πρόσφυγες είχαν μια έντονη κοινωνικότητα την οποία την εκδήλωναν κάθε μέρα μεταξύ τους δηλαδή μέσα στην καθημερινότητά τους ήταν τα ήταν ενσωματωμένα τα διαφορετικά πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαν να ενισχύσουν Τη συνοχή της δικής τους εκεί κοινωνίας Που ήταν περιορισμένη στους συνοικισμούς και μεταξύ τους Και βεβαίως να διασκεδάσουν τις δυσκολίες Και όλα τα αδιέξοδα που είχαν συναντήσει στην καινούργια τους ζωή Οι γηγενείς, λοιπόν βλέποντας αυτή την κοινωνικότητα ήταν κάτι ξένο για αυτούς και έβλεπαν μέσα σε αυτήν μια σειρά από διάφορους κινδύνους οι οποίοι κατά την άποψή τους αφορούσαν την, τη διασάλευση της ηθικής τάξης. Οι πρόσφυγες είχαν διαφορετική μουσική, είχαν διαφορετική κουζίνα την οποία την θεωρούσαν εξωτική οι ντόπιοι. Επίσης η ανατολίτικη αυτή η που είχαν οι γυναίκες καθώς επίσης και την τουρκική γλώσσα την οποία τη χρησιμοποιούσαν πολλοί πρόσφυγες και οι τουρκόφωνοι γιατί ήταν κάποιοι που ήταν αποκλειστικά τουρκόφωνοι αυτοί που ήρθαν από μέσα από τα βάθη της Τουρκίας αλλά και οι ελληνόφωνοι πρόσφυγες μιλούσαν τουρκικά Λοιπόν αυτά ήταν τα κύρια γνωρίσματα τις καθημερινότητες τους προσφυγικού συνοικισμούς, τα οποία όμως τρομοκρατούσανε τους ντόπιου, και αυτό το κατέγραφαν όλοι οι αρθρογράφοι στις εφημερίδες εκείνης της εποχής οι οποίες βεβαίως και διαμόρφωναν την εμπολή στην κοινή γνώμη όπως κάνουν και επί των ημερών μας στα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Si re to basu si re to Και μου διαβαστού. Τι μου λεί καστιμέσου. Amen. Mm -hmm. Καλωσορίσω από μικροφώνου και τον Ηλία που ήρθε στο δωμάτιο επικοινωνίας Και επίση το φίλο μα τον Κώστα το Σολανάκη από τα Χανιά. Η Το όνομα Κώστα έχει την τιμητική του. Κώστας από το Αμβούργο, φίλο μα ο, ε, ο Κότσο. Κώστα ο... από τα Χανιά. Ο Κωστάκη ο Λένης από ε, δυτική Ελλάδα, από εκεί πρέβεζα, ξέρω, από πέρα. Λοιπόν, καλώ ε, όπως προκύπτει από πολλές μαρτυρίες που έχουν καταγραφεί το πιο, στις, το πιο βασικό στοιχείο με το οποίο τα μέλη από τις κοινότητες και τους προσφυγικούς συνοικισμούς των προσφύγων ε, επιβεβαίωνε την κοινή του ταυτότητα το πιο βασικό στοιχείο το οποίο τους ένωνε και, μια τη... και ήταν έτσι κάτι σαν ιεροτελεστία, δηλαδή μεταξύ του, ε, ήταν το τραγούδι. Η μουσική και το τραγούδι. Ε, η Αγγέλα Παπάζογλου, το είχαμε πει και την περασμένη φορά αυτό, εί ε, είχε γράψει στο βιβλίο τη, σημειώσει που είχε αφήσει τέλο πάντων και το γνωστό βιβλίο Τα Χαίρια μα εδώ, είχε γράψει. Ότι από εκεί, που είχαν, από εκεί από τη Σμύρνη που υπήρχαν άπειρη μουσική και κάθε γειτονιά είχε τι ταβέρνε και τα καφενεία τη και τα πάντα. Ένας στου δέκα. Και εκείνο λέει αν μπόρεσαν να έρθουν στην Ελλάδα. Αλλά και αυτοί, γιατί άλλοι μείναν εκεί, άλλοι σκοτώθηκαν, άλλοι πιάστηκαν αιχμάλωτοι ότι τέλο πάντων χαθήκαν. Από αυτού που ήρθαν όμω, προσπάθησαν. Αυτοί που ήρθαν στην Ελλάδα προσπάθησαν να το κρατήσουν το τραγούδι. Και έλεγε εκεί πέρα στα σημειώσει τη ότι ήρθαμε χωρί να έχουμε τίποτα. Δεν είχαμε τίποτα, τα αφήσαμε όλα πίσω μα. Το μόνο που φέραμε σαν ταυτότητα μαζί μα ήταν η μουσική μα και το τραγούδι μα. Και αυτό το πράγμα λέει δεν έπρεπε να λείψει. Λοιπόν, αυτό ήταν μέσα στην καθημερινότητά του, ήταν η ιεροτελεστία του και ήταν αυτό το οποίο του επαναβεβαίωνε την κοινή του καταγωγή. Ο Γιάννης Κακουλίδης στο βιβλίο του «Τα παιδιά της βροχής» θυμάται, εκεί το αναφέρει, και θυμάται πόσο μεγάλη εντύπωση του είχε κάνει μια σκηνή στη διάρκεια ενός γάμου στην Κεσαριανή το 1930. Γράφει λοιπόν ότι μετά από ατελείωτο χορό και τραγούδι, κάποια στιγμή ο επικεφαλής της κομπανίας, ένας βιολιστής, ο Αναστάσης Μπαλτάς κάνει νόημα, λέει, να σταματήσουν όλοι. Και αρχίζει ο, ο τραγουδιστής της κομπανίας έναν αμανέ στα τουρκικά ε, Και τον συνόδευε ο μπαλτάς με το βιολί του Και ξαφνικά λέει βλέπω όλα τα μάτια να τρέχουν δάκρυα Τα έχασα κυριολεκτικά Κοίταζα μια από εδώ μια από εκεί όλοι κλαίγανε Γυρίζω και ρωτώ τη μητέρα μου γιατί κλαίνε Καλά θα σου πω στο σπίτι μου απάντησε ε, Και βέβαια στο σπίτι λέει δεν μου είπε τίποτα Me, <laughs> me, και το τραγούδι που ένωνε τους πρόσφυγες και τους έκανε να κλαίνε από συγκίνηση γιατί θυμόνταν την πατρίδα τους και μάλιστα όσα ήταν τραγουδισμένα και στα τουρκικά για κάποιους άλλους αποτελούσε δείγμα υπανάπτυξης και παρακμής Σε διάφορες εφημερίδες μία από αυτές είναι η εφημερίδα Θάρρος που το περιστατικό, μάλλον το άρθρο το, ε, αναφέρεται στο βιβλίο Όψή του Ρεμπέτικου του Κώστα Βλυσίδη Λοιπόν, σε αυτή την εφημερίδα ο αρθρογράφο, ε, ο συντάκτης του τέλο πάντων ενό άρθρου εκεί πέρα, καταγράφει το άγχο του για την τύχη των δημοτικών τραγουδιών τα οποία ήταν η εθνική μουσική των Ελλήνων. Ε, γιατί η δισκογραφία λέει είχε στραφεί στου Ανατολίτικου Αμανέδε, οι οποίοι απλούστατα λέει αυτοί οι βρωμεροί Αμανέδε εξορίστηκαν από τον τόπο του και βρήκαν στην Ελλάδα μια δεύτερη πατρίδα. Ενώ η εθνική μουσική των Ελλήνων πηγαίνει περίπατο. Και κάτι πολύ, πολύ έτσι κατά των αμανέδων ήταν αυτό που είχε γράψει ο Ζαχαρίας Παπαντονίου Ο γνωστός ποιητή και λογοτέχνης τον οποίο διδαχτήκαμε και στα σχολεία μας Στην παιδική μας ηλικία όλοι έτσι στα σχολεία Λοιπόν αυτός δημοσίευσε στο ελεύθερο βήμα και έγραφε εκεί πέρα Μόλο το σεβασμό μου στη γυρεά Ανατολή δεν κατάλαβα ποτέ τον αμανέδο είναι το πιο ασίδωτο έργο που βγήκε ποτέ από ομάδα ανθρώπων. Είναι ένα φίδι ήχου το οποίο σέρνεται, κουλουριάζεται, ξετυλίγεται και δέρνεται. Είναι τελώνιο της χαλιμάς, χήμα στο ύψος, γυρίζει πάλι με το κεφάλι προς τα κάτω ή στέκεται ακίνητο στο διάστημα, καθώς οι καπνοί του που χωρίς να πάρουν μορφή αργοσέρνονται ψηλά, ώρες πολλές, ώσπου χάνονται. Δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Είναι η αποθέωση της νάρκης και της ακινησίας. Είναι η άβουλη και η παράλυτη καμπύλη, η σπήρα, δηλαδή το κέντημα εκείνο των πρωτόγονων λαών που δεν κινείται από καμιά ιδέα και είναι καταδικασμένο να περιστρέφεται επάπειρον γύρω από τον εαυτό του. Την σπήρα αυτή τη συναντάμε στο κέντημα, στο κόσμημα των πληθυσμών που δεν έχουν πλαστική ικανότητα. Μεταφερόμενη στον ήχο, στη ραθυμία και στη μυρολατρία της Ανατολής γίνεται το ατελεύτητο και το απερίγραπτο μηδέν το οποίο λέγεται αμανές. Λαός όμως που συνθέτει στην χοχλαστή αυτή μελωδία τη διήγηση των παθών του είναι όπως λέμε εμείς στην Ευρώπη εκτός πολιτισμού. Αυτά όλα ο Ζαχαρίας Παπαντονίου Για τον Αμανέ Και επειδή Στις εκπομπές μου βάζω ρεμπέτικα Και σμυρναίκα αλλά όχι αμανέδες Γιατί είναι έτσι ένα δύσκολο Άκουσμα για όποιον δεν είναι μοιημένος Αυτή τη φορά θα βάλω έναν αμανέ Και όσοι τέλος πάντων Δεν έχετε ακούσει γιατί υπάρχουν και φίλοι οι οποίοι δεν είναι τόσο πολύ ε, εγώ, του ρεμπέτικου κλείσουμε ε, ε, ε, σκεφτούν μόνοι τους και να πούναν όλα αυτά τα οποία όλοι αυτοί οι λίβελος αν όντως την αξίζει ο Αμανές Σαμπάχ Αμανές με τη Ρόζα Εσκενάζη ένα αμα... Ήταν τόσο φρικτό και τόσο φοβερό, ε. ήταν αυτό το φίδι που κουλουριάζεται, το χαμερπές <laughs> <laughs> το οποίο απειλεί ανθρώπου. Τέλο <laughs> πάντων, λοιπόν, ήταν ξένο. Ήταν ξένο άκουσμα. Και υπήρχανε... υπήρχε φόβος τότε στους ανθρώπους ήτανε... <laughs> Είτε γιατί ήταν παλιό και συνηθισμένοι σε άλλα ακούσματα πιο λεβέντικα πιο αυτά δεν μπορώ να πω έτσι και τα ελληνικά τα δημοτικά είναι διαμάντια κυριολεκτικά αλλά και οι πρόσφυγες που ανήκαν σε, στην αστική τάξη την υψηλή κοινωνία που ήρθαν από εκεί και κάπου είχαν φέρει και κάποια υπάρχοντα γιατί ορισμένοι φύγανε και πριν από την καταστροφή ε, και είχαν μπορέσει και φέραν και σώσαν κάποια πράγματα από εκεί πέρα και αυτοί ακόμη έβλεπαν τον αμανέ σαν στοιχείο πολιτισμικής παρακμή. Καθησιγάστηκαν όμως όταν το Νοέμβριο του 1937 η δικτατορία της 4 Αυγούστου απαγόρευσε τους αμανέδες σαν αναχρονιστικά άσματα και ανατολικά από εκεί πέρα δεν τα ήθελαν ήθελαν να δυτικοφέρνει η Ελλάδα και άλλος πάντων ικανοποιήθηκαν όλοι αυτοί οι πολέμοι Αυτό που τους τρόμαζε τόσο τους Ελλαβίτες όσο και τους, είπαμε, τους αστούς πρόσφυγες της Αθήνα. Ήταν ότι μέσα στον Αμανέ, ε, και εκτός από, μέσα στον Αμανέ έτσι διέβλεπαν αυτό το μια παρακμή, αλλά γενικότερα ε, στην έντονη αυτή κινητικότητα που είχαν τα λαϊκά στρώματα, βλέπανε κίνδυνο ανατροπής της ηθικής τάξης. Γιατί οι νέοι της καλής τάξης, τέλος πάντων, ελκύονταν ε, από τη μόδα του Αμανέ και από αυτά τα διάφορα dancing, τέλος πάντων που υπήρχαν εκεί στην Κοκκινιά... που τότε Αμανές και Ρεμπέτικο αναμειγνύονταν με το Φοξτρότ και με το charleston, πήγαιναν λοιπόν τα παιδιά τους εκεί πέρα και υπήρχε κίνδυνο να παρασυρθούν... από τις Φιλίδωνες Ανατολίτησες, από τις Λάγνες Ανατολίτησες... οι οποίες κατά την άποψή τους... Προσδοκούσαν σε έναν επιτυχημένο γάμο για να φύγουν από την αθλιότητα των συνοικισμών, να βελτιώσουν τη ζωή του και να κάνουν ένα καλό γάμο, τέλο πάντων να ξεφύγουν από εκεί. Γι' αυτά λίγο θα πούμε λίγο παραπάνω. Βεβαίω, όχι ότι 100% δεν υπήρχαν τέτοιε βλέψεις από τι κοπέλε. Προφανώ και θα υπήρχαν. Αλλά δεν ήταν το γενικό, δηλαδή δεν ήταν ισόν και καλά οι η... σκύλα και οι χάριβοι που περιμένανε ποιον θα περάσει από τα στενά και να τον αρπάξουν, έτσι, για όνομα του Θεού. Μουσική Όταν είμαι πρόποντος ή δάμες αστοστεναγι Πήρες τα μυαλά. Την <Τι'> αιτία όταν σε πρώτοι δε μέσα στο στέναγμα Τηρεσαμιάλα μου χρυσό μου κατηνάγμα <Τι' Τι'> Να καρομαλά κι αμε ομορφασκαλά και γλυκαμάτα και μετά στεναπιδάνια και <Τι'> γλυκαμάτα και μετά στεναπιδάνια. τρέπομαι σήδεν με πονείς. σε βρισι ποφέρω για αυτό με τη δανεισε να μπονά τρέπομαι σήδεν με πονήσει σε βρισι ποφέρω για αυτό με τη τα βιώνια σε φαρμακεί. Τα Επανοθούμε, το μισεφίκο του νεαμαζίδε, το μισεφίδε, το la το μισεφίδε, το μισεφίδε, το μισεφίδε, το μισεφίδε, το μισεφίδε, me, la το μισεφίδε, me μισεφίδε, το μισεφίδε, Ματάκια, με Βλέπω αυξάνεστε βρε παιδιά και πληθύνεστε στου ακροατέ Αλλά δεν ξέρω ποιο είστε. Τι, τι ποια ονόματα να διακυνείστε τώρα να πω. Ο Ειροδόν, ο Δαμιανό, η Λίνα Λίνα, η Δέμι δεν ξέρω. Καλώ ήρθατε όλοι. Χαίρομαι πάρα πολύ, ειλικρινά που ακούτε, αλλά δεν βλέπω τα όνοματά σα για να σα χαιρετήσω. Λοιπόν, προχωράμε λίγο παρακάτω τώρα. Ε, Όπω είπα και πιο πριν, ε, η, αρθο... η αρθρογραφία στι εφημερίδες και γενικότερα αυτά που γράφονταν είτε από διάφορου λόγιου τέλο πάντων τη εποχή και δημοσιογράφου και αυτά ε, διαμόρφωνε τι απόψει των ανθρώπων ε, οι οποίοι δεν, ε, δεν είχαν παρτίδε, δεν συγχρονίζονταν με του πρόσφυγε όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά για όσους είχαν αναπτύξει σχέσεις μαζί τους ε, οι κίνδυνοι που βλέπανε κάποιοι στις εκδηλώσεις του, του προσφυγικού λαϊκού πολιτισμού ε, δεν, δεν φαίνεται να ίσχυαν για κάποια ε, λαϊκά στρώματα ελαβητών. ο Μάρκος Βανβακάρης ο οποίος ως γνωστό ήταν Συριανός έτσι δεν είχε καμία σχέση με προσφυγιά ε, αλλά και άλλοι δημιουργοί του ρεμπέτικου οι οποίοι δεν είχαν προσφυγική καταγωγή είχαν έρθει σε επαφή με τους πρόσφυγες και άρχισαν και βλέπανε σε αυτούς ε, σε αυτό το διαφορετικό, στη ζωή τους γενικά και σε αυτό το διαφορετικό τρόπο διασκέδασης και την έντονη κοινωνικότητα που είχαν το βλέπανε, τα βλέπανε όλα αυτά σαν ιδιαίτερα θετικό στοιχείο ε, το οποίο το εκτίμησαν, τους άρεσαν τους άρεσε αυτό γιατί οι πρόσφυγες ήταν εξωκαρδιά άνθρωποι, δηλαδή ήταν πάρα πολύ γλεντζέδες. Ο Μάρκος γράφει στην αυτοβιογραφία του από την Αγγελική Βέλου, έτσι, ε, γράφει λοιπόν, λέει και γράφεται εκεί πέρα, ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν μαθημένοι να δουλεύουν και να γλεντάνε. Όλοι οι πρόσφυγες, μηδενός εξαιρουμένου, μπορεί να δούλευε όλη τη βδομάδα σαν σκύλος, αλλά το Σαββατοκύριακο πήγαινε να γλεντήσει να βγει, να πάει έξω, να δείξει, να κάνει ε, όπως μέχρι τώρα από τους πρόσφυγες και κοντά στους πρόσφυγες μάθαν και οι δικοί μας I'm mm -hmm. Εγώ στην καθημερινότητα των προσφύγων είχε διακρίνει ένα πολιτισμικό πλούτο και έτσι και διαφορετικό τρόπο ζωής ο οποίος προσήλκυε όσους ελλαδίτες πούμε, μπορούσαν και ήταν σε θέση να ξεπεράσουν τα στερεότυπα της απεικονίσας αυτές που τέλος πάντων κολλούσαν πάνω στους πρόσφυγες και τους, άλλοι τους παρουσίαζαν σαν αρπακτικά των περιουσιών τους ή σαν ανήθικους Τουρκομερίτες Οι οποίοι απειλούσαν τα ήθη της παλιάς Ελλάδας Όσοι αυτοί λοιπόν μπορούσαν και τα προσπερνούσαν να αυτά τα στερεότυπα ε, Βρίσκανε Πολύ ουσιαστικά ε, Στοιχεία στους πρόσφυγες Σε αντίθεση με τον Αρθρογράφο αυτόν Από την εφημερίδα Θάρος που είπαμε πιο μπροστά Ο οποίος προειδοποιούσε Για τους κινδύνου που διέτρεχε τέλο πάντων το δημοτικό τραγούδι Από την μόδα των αμανέδων, ο αμαν ε, αναφέρεται σε εμπλουτισμό της ελληνικής μουσικής η οποία προκλήθηκε με την άφηξη μεγάλων μικρασιατών μουσικών ε, και λέει μάλιστα ότι είναι γεγονός το οποίο έσπασε τη μονοκρατορία του δημοτικού τραγουδιού και άνοιξε το δρόμο για το ρεμπέτικο ε, Στη βιο, βιογραφία του γράφει λοιπόν συνέχεια το προηγούμενο που λέγαμε ότι εδώ πέρα πρώτα οι ε, δικοί μας οι μουσικοί παίζανε σχεδόν μόνο δημοτικά ενώ αυτοί που ήρθαν αρχίσανε τσιφτετέλια, σιρτά, πολλά πράγματα. Μανέδες, τζιβαέργια, αϊβαλιώτικα, πολλά σου λέω. <συσχελίδι> Αθανασάκης στο βιβλίο του «Ρεμπέτικο, το τραγούδι των ξεριζωμένων ε, λέει η μεγάλη επιτυχία της μουσικής των προσφύγων που τόσο πολύ ανησύχησε κάποιους από τους παλιούς κατοίκους της πρωτεύουσα εντοπίζεται τόσο στην ποικιλία των ήχων και των ρυθμών όσο και στην σαφώς μεγαλύτερη εξοικείωση των μουσικών της με τους κανόνες της αγοράς και αυτό συνέβη διότι στην πλειοψηφία τους οι μικρεσιάτες μουσική, προέρχονταν από ένα γνήσια αστικό περιβάλλον και γνώριζαν πως να ανοιχνεύουν τη ζήτηση και να προσανατολίζουν την παραγωγή τους και να εκμεταλλεύονται τις τεχνικές της διαφήμισης δηλαδή οι Έλληνες που ήρθαν από εκεί ήταν σε πολύ πιο ανεπτυγμένη ε, κατάσταση από ότι ήτανε οι Έλληνες, οι Ελλαδίτες, η πλειοψηφία τους εν πάση περιπτώσει, αν όχι όλοι. Έτσι, ήταν πολύ πιο ανεπτυγμένα τα παράλια, ιδίως τα παράλια της μικρά Στον πλονάκι του Λου αλλανι ακαμια Σε βλέπω ώρα ε, Αναστασία μου Αλλά εντάξει ε, Παρασύρω με λιγάκι έτσι, έτσι από αυτά που λέω Και ε, καθυστερώ να χαιρετήσω κάποια άτομα Γεια σου, καλώς την Λοιπόν τα προβλήματα Και η ανησυχία Τέλος πάντων που δημιουργούσε η μουσική Των προσφύγων ε, Δεν αφορούσε μόνο τους ακροατές ε, Και οι ίδιοι Οι μουσικοί και εκείνοι ανησυχούσαν Γιατί ...από την Μικρά Ασία είχαν έρθει σπουδαίοι μουσικοί όπως είπαμε... ...και είχαν αρχίσει να κυριαρχούν και στην αγορά της εποχής... ...οπότε τους έβαζε στο περιθώριο τους παλιολαδίτες... ...και τους δημιούργους και τους ερμηνευτές... ...και έτσι είχε συγκροτηθεί και ακόμη ένα πεδίο αντιπαράθεση ...μεταξύ προσφύγων και γηγενών... Εκτός από τις απαλωτριώσεις των σπιτιών Εκτός από τις ε, υποχρεωτικά που τους βάζανε Τη συστέγαση που τους βάζανε να μένουν μαζί Που είχαμε πει στην περασμένη εκπομπή ε, Ένα και επιπλέον πρόβλημα ήταν και αυτό ε, στο, Ο Μανώλης Θανασάκη που είπαμε στο ρεμπέτικο Το τραγούδι τον ξεριζωμένο σε αυτό το βιβλίο του Λέει ότι στους ρυθμούς των μικρασιάτικων τραγουδιών ε, Συναντάμε το Συρτό, το Μπάλο, το Τσιφτετέλη, τον γαλαματιανό. Τα Ζεϊμπέκικα, τους Καρσιλαμάδες, το Χασάπικο και το Χασαποσέρβικο. Επίσης έχουν καταγραφεί και πολλά τραγούδια με δυτικού ρυθμούς όπως ταγκο, βάλς, εμβατήρια και διάφορους άλλους. Για τους λόγους αυτούς, ελάχιστοι από τους παλαιοελλαδίτες συνθέτες, μουσικούς και τραγουδιστές, μπορούσαν να επιβιώσουν και να διακριθούν σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον. Είχαν βρει μεγάλο ανταγωνισμό. Thank <laughs> you. Πάψε κουκλά μου το ναζί, κάθε σου μάτια με σπάζει, κάθε σου μάτια με σπάζία Τι ματάκια είναι εκείνα, τη λεπνή με και και αυροπλάστη σαν κρίνα. Πάψε κουκλά μου το ναζί, κάθε σου μάτια με σπάζει, κάθε σου μάτια με σπάζει. Α, α, α. Τι ματάκια είναι κοινά, τη λεπτή μισούλα φίνα και αυροπλάστη σαν γρίνα. Καλώς τον Λουκά μας τον, ναι. Πάμε τώρα και στην προκλητικότητα Της Ανατολίτης Η πιο μεγάλη πρόκληση Για τα Χριστά ήθη των γηγενών Πήγαζε Από την Έκδηλη αυτή Θηλυκότητα Από τον ειδονισμό των γυναικών της Ανατολής Κάπως έτσι το είχα στο μυαλό τους Βοήθησαν βεβαίως και Οι εφημερίδες όλα αυτά και είχαν δημιουργήσει το αρνητικό στερεότυπο της φιλίδωνης προσφυγοπούλας η οποία ανεξάρτητα από την οικονομική της επιφάνεια και την κοινωνική της πάντων, καταγωγή και αυτό το στερεότυπο υπήρξε πολύ δημοφιλές ανάμεσα στους ελλαδίτες Οι αναφορές που γινόταν στις εφημερίδες και στα περιοδικά εκεί του Μεσοπολέμου Είχαν φτιάξει αυτή την εικόνα της Προσφυγοπούλα των λαϊκών συνοικιών τις οποίες το χαρακτηριστικό ήταν ότι ήταν τσαχπίνα, ήταν καμωματού, ήταν έξυπνη και προσπαθούσε να κάνει σχέσεις με νέους ελαδίτες. Για να και, και με αυτόν τον τρόπο δηλαδή να εξασφαλίσει μια καλύτερη ζωή και να φύγει μακριά από την αθλειότητα των προσφυγικών συνοικισμών αυτό ήταν μια ετικέτα την οποία την είχαν κολλήσει σε όλες τις προσφυγοπούλες ανεξάρτητα αν ήταν είπαμε, ανήκαν στην αστική κοινωνία γιατί ήταν και κάποιες οι οποίες είχαν έρθει με πολλά χρήματα εδώ πέρα και είχαν, κρατούσαν από τζάκια και από οικογένειε και σε αυτές το ίδιο είχαν προσάψει μου προσάπτη, που λέει, που έλεγε μάλλον. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Ρίξει μέσα στο δωμάτιο Καλό το Μελινάκι, την Αλεξάνδρα μας Το Φάνη Έξω στον εξώστη, τον Πανζού Τον Παντελή μας Ποιον άλλο βλέπω Α, η Σοφία η Μαριολί Μαριολί; η Μαριόλη ε, Το έχεις και λατινικά γραμμένο αγάπη μου το όνομά σου Και δεν ξέρω που μπαίνει ο τόνος Είναι το μέλος ε, Συράκος Η Σοφία Μπορεί να γράψει και στο δωμάτιο επικοινωνία μέσα Το στο οποίο βρίσκεσαι ήδη στο chat όπως γράφουν όλοι Είναι και τα άλλα παιδιά εδώ πέρα της παρέας Καλώς ήρθες και σε ευχαριστώ πολύ Για τα καλά σου λόγια ε, Άλλος Α, Το Λουκά τον είπα πριν Που ήρθε Το Τζον Dog Η Ελένη Γεια σου Έλεν K Ναι αυτοί είστε Λοιπόν ε, Σε αυτά τα άρθρα που γράφονταν στι εφημερίδες τότε Αποτυπώνονταν εικόνες γυναικών Δηλαδή έτσι τις περιέγραφαν Οι οποίες ε, κάπνιζαν επιδεικτικά ε, Φορούσαν ρούχα Τα οποία αποκάλυπταν τους ώμου Και τις γάμπες τους Παρακαλώ τις γάμπες ε. ε, Χόρευαν προκλητικά Με διάφορους άντρες Προφανώς το τσιφτετέλθεν Και τραγουδούσαν και άσεμνα τραγούδια Και εδώ βεβαίω, τα άσεμνα Θα αναφέρονται μάλλον στους και στα χασίσια Η έντονη αυτή έτσι, η κοινωνικότητα των, που είχαν οι πρόσφυγες γινόταν ε, αντιληπτή από τους ε, γηγενεί ε, σαν σημείο σαν στοιχείο ηθικής έκπτωσης και σε ό,τι είχε να κάνει με το γυναικείο προσφυγικό πληθυσμό έτσι. για τους άντρε δεν ασχολούνται και τόσο πολύ με τις γυναίκες είχαν να κάνουν η κοινωνικότητά τους ο διαφορετικός ε, τρόπος διασκέδωσης που είπαμε ε, και η βαρύτητα που είχε αυτό εδώ πέρα όλο έτσι στην οργάνωση της καθημερινότητας τους αποτυπώνεται παραστατικά στην αφήγηση μιας αρμένησας η οποία επισκέφτηκε τη συνοικία της κοκινιάς θα βάλουμε τώρα ένα τραγουδάκι και θα βάλουμε το που να βρω γυναίκα να σου μοιάζει και μετά θα δούμε τι είπε αυτή η αρμένησα Να κοιμάτι που καρδιά μας μαζί, να κοιτούκα μαρισού, γιολα τητι καρισού, γιατί βελούτε νένια τι νένιασου. Να κοιτούκα μαρισού, γιολα τητι καρισού, που να βρούγινε κα να σούμιασι. της καταστρέψεις, πάρε με στα χέρια σου τα άσπρα περιστέρια σου η καρδιά μου μάλιν αλλάζει, πάρε με στα χέρια σου τα άσπρα σου που να πρω γυναίκα να σου μοιάζει. Σοφία βρήκε τον τρόπο να γράφει έτσι μπράβο κορίτσι μου <laughs> Ναι Λουκά μίλα εκεί με τα κορίτσια Με τη Μελίνα με την Σοφία είναι η... το μέλος Σιράκος, έτσι ε, Να υποδεχθούμε τους καινούριου μας φίλους που έρχονται εδώ πέρα Να δουν <laughs> ότι είμαστε πόσο φιλόξενοι είμαστε έλα έτσι άντε μπράβο <laughs> Για να έρχονται γιατί εδώ πέρα γίνονται πολλές εκπομπέ. δεν είναι μόνο αυτοί Γίνονται πάρα πολύ ωραίες εκπομπές Όπως αντίστοιχα ε, Να το πω και αυτό Και ο Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος Που βλέπετε μέσα στο chat εδώ πέρα οι υπόλοιποι Κάνει πάρα πολύ ωραία εκπομπή Κάθε Τετάρτη βράδυ ε, Στο Our, ε, Our Boys Radio Και ο Φάνης Κάνει στο Νέκη ε, Listen to my Radio ε, Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή Γι' αυτό βλέπετε ότι μαζευόμαστε εδώ εδώ. Είμαστε μία παρέα η οποία πηγαίνουμε και ακούμε ο ένα τον άλλον και γενικότερα και άλλοι φίλοι έρχονται εδώ. Γιατί το αγαπούμε αυτό το είδο και προσπαθούμε ο καθένα όσο μπορεί από τη δική του την πλευρά να το μεταδώσει. Α, και να μην ξεχάσω τη Μελίνα η οποία έχει. το Μελινάκι που λέει Και την Αλεξάνδρα, την οποία βλέπετε, η οποία έχει ένα καταπληκτικό κανάλι με πάρα πολύ ωραία και σπάνια τραγούδια ανεβασμένα πάνω. Παλιά ρεμπέτικα. Κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά εκεί η Αλεξάνδρα. Λοιπόν ε, να συνέχει, Αφού τέλειωσα τώρα με τις αυρότητες Να συνεχίσουμε λιγάκι Αυτή λοιπόν η Αρμένισσα, Η οποία είχε επισκεφθεί μια συνοικία Στην Κοκκινιά ε, Γράφει κάτι Το οποίο παρατίθεται από τον Νέαρχο Γεωργιάδη Στο βιβλίο του Ρεμπέτικο και Πολιτική Λέει λοιπόν Μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση Δεν έμοιαζε ο συνοικισμός Ούτε στην Αθήνα ούτε στον Πειραιά Λες και ήταν πανηγύρι Πολύς κόσμος κυκλοφορούσε χαρούμενος. Ταβέρνε, καφενεία γεμάτα κόσμο. Ορχήστρες ανατολίτικες. Κορίτσια τραγουδούσαν στη σειρά καθισμένες μαζί με τους οργανοπαίκτες. Τα πεζοδρόμια μέχρι και στο δρόμο ήταν γεμάτα τραπεζάκια. Τα ούζα, τα σις και τα τζατζίκια, οι παστουρμάδες και τα σαγανάκια μοσχοβολούσαν. Αυτά ήταν ε, τα οποία έβλεπαν οι ντόπιοι και του έκανε εντύπωση. Δεν ήταν μαθημένοι σε τέτοιο τρόπο ζωή, προφανώ. Ήταν ίσω πιο κλειστοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, εγώ μεγάλωσα σε προσφυγικό περιβάλλον. Βέβαια, όχι στα χρόνια αυτά έτσι, του 30 και αυτά, πολύ, πολύ μεταγενέστερα. Αλλά ε, είχα την τύχη να γνωρίσω πρόσφυγε πρώτη γενιά. Η γιαγιά μου ήταν κατευθείαν από εκεί, όπω και η μάνα μου. Ήρθε εδώ πέρα 5-6 χρονών. Ε, ήταν άλλοι άνθρωποι, φρε παιδιά. Ήταν άλλοι άνθρωποι, πραγματικά ήταν διαφορετικοί. Δηλαδή, ξεχώριζε η γειτονιά η δική μα. Ο ένα να πάει στον άλλον, να, να μαζευτούν τα βράδια. Ξέρω, φτωχοί άνθρωποι έτσι, με δυσκολίε, με αυτά, αλλά δεν του έλειπε το γέλιο. Βεβαίω εντάξει και πριν που λέγαμε για του Σαμανέδε, έτσι κάποιε ώρε. Ε, το παράπονο έβγαινε έτσι, με αμα Εντάξει, τώρα συγκινήθηκα, θα βάλω τραγούδι. Λουκά καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση Η περιγραφή αυτής της διαφορετικής κοκκινιάς ε, ολοκληρωνόταν με την αναφορά στις σχέσεις ανάμεσα στους ελαδίτες νέους και στις και τις προσφυγοπούλες Οι νέοι αυτή, λοιπόν ε, που ελκύονταν από τη ζωή μιας συνοικίας η οποία δεν έμοιαζε ούτε στην Αθήνα ούτε στον Πειραιά παρασύρονταν σε εισαγωγικά αυτό έτσι, από τα θέλγητρα των γυναικών της Ανατολής σε ένα εξωτικό περιβάλλον που η μουσική, το ποτό, ο χορός και τα διάφορα φαγητά συνέθεταν όλο το σκηνικό ε, Η αντίληψη είπαμε, των γηγενών για τις προσφυγοπούλες που προσπαθούσαν να τυλίξουν τα αγόρια τους ε, καταγράφεται ε, πολύ παραστατικά στη συνέχεια της περιγραφής για τη ζωή στη Κοκκινιά η οποία η Κοκκινιά είχε μετατραπεί σε κέντρο διασκέδασης όχι μόνο του Πειραιά αλλά και ολόκληρης τη αθήνα. Δεν είχα και σένα πατρινιά σε κάναμε ε τελείωσε το θέμα <laughs> τα έχουμε καταφέρει όλα φυλάκια συλάκι μου φυλάκια <laughs> άκου κοκκινιά μες στην κοκκινιά λέει είμαι πατρινιά βρεις άλλο πατρινιά άλλο κοκκινιά <laughs> <laughs> λοιπόν ε, είπαμε ότι καταγράφεται πολύ παραστατικά η, η ζωή της κοκκι... ε, στην κοκκινιά είναι σαν αυτό πάλι το βιβλίο του Νέαρχου Γεωργιάδη έτσι το ρεμπέτικο και πολιτική Γράφει λοιπόν και λέει ότι εδώ πέφτει πολύ χρήμα Όλοι οι νέοι της Αθήνας και του Πειραιά έρχονται για να διασκεδάσουν Έχουν ξετρελαθεί με τα κορίτσια Με αυτά τα κορίτσια τις προσφυγοπούλες Τις, βρέ... τις βρίσκουν πιο όμορφες και πιο εξελιγμένες Στην αρχή ήρθαν για διασκέδαση για να βρουν έτσι καμιά καμωματού Όμως γρήγορα όλο και του κάποια από αυτέ και οι ντόπιοι έχουν κατατρομάξει για τα παιδιά τους. Τα χάνουν από το δικό του περιβάλλον. Κάθε γονιός φοβάται μην τυχόν ο γιος του πάρει καμιά προσφυγοπούλα χωρίς πρίκα. Αυτό τους ένοιαζε. Καλά είπε η Μέριλιν προηγουμένως. Τους ενδιαφέρει να μην είναι φτωχιά και δεν έχει πρίκα. για την φιλίδωνη ανατολίτισα δεν περιοριζόταν μονάχα στα κορίτσια, στην περίπτωση των κοριτσιών από τις φτωχές προσφυγικέ συνοικίες Στο στόχαστρο των επικρίσεων είχαν βρεθεί και οι εύπορες γυναίκες της προσφυγικής καταγωγή, αλλά για διαφορετικούς λόγους Στη δική τους περίπτωση το πρόβλημα το... δεν εντοπιζόταν στην προσπάθεια να παρασύρουν κάποιο νέο για να παντρευτούν και να φύγουν από την φτώχεια δηλαδή κάνοντας ένα κερδοφόρο γάμο αλλά εντοπιζόταν στο νεοπλουτισμό τους δηλαδή στην διεκδίκηση να πάρουν μια θέση στην αθηναϊκή αστική τάξη ενώ οι μεν των συνοικισμών, οι προσφυγοπούλε, σου λέει, θέλουν να παντρευτούν για να φύγουν από εκείνα από τη μιζέρια και να κάνουν ένα καλό γάμο, για τι άλλε, οι οποίε ήταν εύπορε, τι προσφυγοπούλε πάλι, ε, σου λέει, εντάξει, αυτέ θέλουν να παντρευτούν με κάποιον ελαδίτη για να ανεβούν στην κοινωνική τάξη. Ούτω ή άλλω την ετικέτα την είχαν κολλημένη και στι μεν και στι δε. Μερί, τώρα σήκω, όχι προηγουμένω που έλεγε, τώρα. και να καλωσορίσω τον Φώτη, τον Κέρβερο. Καλώς τον Καθώς επίσης τον Κάπτεν Μόργαν που τον βλέπω εδώ και ώρα. Ε... Ναι, εσείς οι δύο είστε οι καινούργοι που προσθεθήκατε. Γεια σας παιδιά και ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Λοιπόν, μία από τις πιο χαρακτηριστικές και έτσι πλούσια σε εικόνες καταγραφές αυτού του στερεότυπου είναι σε ένα, αναφέρεται σε ένα μεγάλο άρθρο που είχε γράψει ο συγγραφέας ο Κώστας Ουράνης στην εφημερίδα Ελεύθερος Λόγος ο οποίος ήταν πώς το πω τώρα Έτσι. το έγραψε αυτό στις 10 Ιουλίου του 1923 σε αυτό το άρθρο λοιπόν ο Ουράνης προσπαθούσε να θέσει τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στα νεόπλουτα θηλυκά και τις κυρίες οι οποίε προέρχονταν από την παλιά αθηναϊκή αστική τάξη. Παρ' όλα αυτά, αν το διαβάζει κανένα προσεκτικά, έτσι με μια δεύτερη ανάγνωση, προσέχει ότι τα λόγια του έχουν έτσι μια δυτή αίσθηση. Απ' τη μία έχει απόθεση και, από, και από την άλλη μεριά έχει έτσι μια γοητεία της, λιγουρεύεται κιόλα, έτσι. Λιγουρεύεται λιγάκι την παρουσία των... Χιδέων αυτών και ταυτόχρονα Ελκυστικών τρόπων των κοριτσιών Από εκεί πέρα Πάμε ένα τραγούδι και θα διαβάσουμε επακριβώς το τι, μας... τι λέει αυτός Για το πόρνο, για το κορδελίο. Και τι σε μελεσένα, ναι, αυτό σαν φάρι μου. μου. για στένο, για πανδύ, μου. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Με ενί με για το και τις να ενάνε από το σαλμαρίμου μου, μουρειάστε νομού, για παρτίμου, για καραρίμου. Για μου, για μου, για έτσι είναι παιδιά και τι εννοιάζε σέναν ναι, με το σαλβάρη μου. Για στενό μου για φαρδύ μου, δικό μου είναι. Έτσι δεν είναι, να μπράβω. Λοιπόν, ο Κόστο Σουράνι. Ε, γράφει λοιπόν, περιγράφει τι γυναίκε που είπε μου ότι από τη μία πλευρά ε, αισθάνε μια απόθεση και από την άλλη γοητεύεται. Λέει. Είναι γυναίκες λέει οι προσφυγοπούλες, οι πρόσφυγες, οι οποίες αρέσκονται πολύ να προκαλούν. Έχουν λευκή και απαλή επιδερμίδα. Είναι όλες με υποβλητικές καμπυλότητες και μάτια, γεμάτα ειδονισμό. Αρέσκονται σε μια πολυτέλεια νεοπλουτική, στα φαγητά με παχές σάλτσες, στις πολύ δυνατές μυρωδιές και στις θορυβόδεις διασκεδάσεις, τι γεμάτες πατάλι. Και έχει ιδέα χαρά Καπνίζουν με ειδονή Και αγαπούν να είναι διαρκώς άνεργες Και να φλιαρούν Καλό τώρα το άνεργες Ο Θεός να μας φυλάει εδώ που λένε Που δουλεύανε σαν τρελές οι έρημες Για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα Είναι το η αξιοπιστία του αυτή Συνεχίζουμε Δεν έχουν πάνω τους Καμιά αρχοντιά Δεν είναι κύριες Είναι θηλυκά το κλίμα της Ανατολής τις έκανε μαλθακές, σαρκώδεις και φιλίδονες. Πολλές, υπό το πρόσχημα της ζέστης έχουν καταργήσει το μεσοφόρι και όταν περπατούν μέσα στον ήλιο, οι γραμμές του σώματός τους διαγράφονται καθαρά μέσα από τα φουστάνια. Με γυμνούς λεμούς, με γυμνά μπράτσα, προκαλούν την προσοχή που ανοίγει το στόμα και ξυπνούν ευνίδιους πόθους. Κάπου-κάπου... Βλέπει κανείς μερικές νεαρές γυναίκες ντυμένες με διακριτική κομψότητα με βλέμμα που κοιτάζει από ψηλά με βάδισμα αργό και περίφανο. Ε, αυτές είναι οι Αθηναίες Αλλά όμως είναι εκτοπισμένες Αυτό εδώ πέρα παρατίθεται στο βιβλίο στο Βασίλη Βασίλ Τζανακάρης στο όνομα της προσφυγιάς που έχει εκδοθεί από το μετέχνιο. Η γη σου κειμάντσα ούση με την παιδιά σου. Μέρε και νύχτε περπατώ αμαντά μέσα στη δρα πετσόνα. Για μια σου τα αναβλάμι σαν αμάν, αμάν, Τι συ, τι γαρνιάμαναμαν; Με και φαρμακί; Για αυτό το ρήχνω, στο κρασίαμαναμαν, να πει το μεράκι, αλλά. Ως πότε πες μου βλάμισα Αμάν, αμάν δεν είναι αμαρτία Να λιώνω εγώ σε σένα ναι Αμα να και να σε σιέτια. Ελα δεις κάμου βλαμισάμα να μαν. Γίνο με ζευγάρι. Τι μακέστα μα έχουνε αμάνα αμάν, το μόνο που. Για λόγια που διαβάσαμε προηγουμένω του Κώστα Ουράνη, έτσι, <χει> αντανακλούσαν το φόβο των γεγένων, αλλά προφανώ όπω και αυτό τι βλέπανε. από τη μία δεν τις άρεζαν και ήταν οι φιλίδωνε, οι κακέ, η τέλο που θα αλλάζαν τα και τα έθιμα, εδώ πέρα και θα πρόσβαλαν, θα πρόσβαλαν την ηθική τη Ελλάδα. Απ' την άλλη μεριά όμω, μια χαρά βλέπανε και τι καμπύλε. Και, τα, και τους ώμου που ήταν απ' έξω, και τους γυμνούς λεμούς, ε; και τα μεσοφόρια που δεν φορούσαν και διαγράφονταν από κάτω το σώμα τους όλα τα βλέπαν αυτά έτσι παρόλα αυτά εντάξει ποιος ξέρει για τα μάτια του κόσμου για τις γυναίκες τους το λέγανε μάλλον <γι> για να δείχνουν ηθική λοιπόν αντανακλούσαν ε, το φόβο των γυγενών είπαμε έτσι ε, και αυτός ε, ήταν ένας έτσι ένας, ε, πιο σοβαρά για να το δούμε δηλαδή ήταν ένα διαταξικός φόβος από την εργατική ω την αστική τάξη για τη μορφή που θα έπαιρνε η Αθήνα η πρωτεύουσα τέλο πάντων μετά την άφηξη των προσφύγων και για το ποιο τρόπο ζωής ποια ήθη, ποια έθιμα θα επικρατούσαν η απογοήτευση της αστικής τάξης και των παλιών κατοίκων της πόλης καταγράφονται επίση στα περίφημα λόγια ...του εκδότη της Καθημερινής του Γεωργίου Βλάχου. Λέει αυτός... ...το σύμβολο της Παλαιάς Ελλάδας εκπορθείτε και βεβηλώνεται... ...από την προσφυγική αγέλη. Η Αθήνα δεν είναι πια η πόλη μόνο των καθαρών Ελλήνων... ...αλλά και πόλη των προσφύγων. Αυτό είναι άρθρο του Βλάχου στην Καθημερινή... ...στις 16 Ιουλίου του 1928... Οι καθαροί Έλληνε από τότε αναφέρονταν έτσι, όχι μόνο τώρα. Για να ξέρουμε τι γίνεται, έχουμε διαχρονικότητα στο καθαρί. Αλκιώνει. Καλώς είναι Σε έβλεπα απέξω τώρα Γιατί καθόσουν απέξω και δεν μπήκε μέσα Τέλος πάντων Αφού το αποφάσεις κύρδες εντάξει Καλοδεχούμενη <laughs> ε, Αυτός ο κεντρικός ρόλος Που είχαν οι γυναίκες στη δημόσια ζωή Στους προσφυγικούς συνοικισμούς Δεν ήταν αποτέλεσμα μιας διαδικασίας χειραφέτησης Την οποία είχαν προσπαθήσει να πετύχουν Τέλος πάντων να κατακτήσουν και την πέτυχαν το είχαν επιβάλει οι ανάγκε επιβίωσης οι οποίε είχαν αναβαθμίσει το ρόλο της γυναίκας στις προσφυγικέ συνοικίες ήταν αυτέ οι ανάγκε οι οποίε τις όθησαν μαζικά να βγουν στη δουλειά, να βγουν σε δημόσιο χώρο να πάνε να τραγουδήσουν άλλες ήταν κάποιοι εργάτες, ό,τι μπορούσε να κάνει κάθε μία Έτσι. και ανεξάρτητα από το μεγάλο ποσοστό ορφανών οικογενειών από πατέρα οι μάνε και οι κόρες ανέλαβαν ένα μεγάλο κομμάτι για το βιοπορισμ Κάθε προσφυγική οικογένεια. Ε, διότι υπήρχαν πάρα πολλέ γυναίκε, οι οποίε καταρχήν ε, ήταν χείρε, οι οποίε ουσιαστικά μπορεί και να μην ήταν και χείρε. Δεν ξέραν αν οι δικοί του, οι άντρε του ήταν κρατούμενοι και αν είχαν μείνει πίσω, αν ξέρω, κάποια στιγμή γύριζαν. Ήταν ένα άλλο δράμα αυτό, αλλά αυτό δεν άλλαζε βέβαια τα πράγματα, έτσι. Αυτέ έπρεπε να κρατήσουν το σπίτι, τα παιδιά, τέλο πάντων να φροντίσουν για την επιβίωση. Ε, όλα αυτά ήταν στοιχεία τα οποία τις έκαναν πιο δραστήριες, πιο κοινωνικές... από τις ε, άλλες τις ε, γυναίκες οι οποίες ήταν εδώ... και είχαν μάθει σε άλλο τρόπο ζωής. Και όλο αυτό ήταν επαρεξηγήσιμο τους, ενοχλούσε τους... το βλέπανε περίεργο. Ε, σύμφωνα με... να πω λίγο κι αυτό... Ε, σύμφωνα με ένα πίνακα της κοινωνίας των εθνών... Ε, ο οποίος συντάχθηκε τον Ιούνιο του 1926 για την αναλογία των κατοίκων σε σχέση με το φύλλο και με την ηλικία στις ε, τέσσερις μεγάλες προσφυγικές συνοικίες ε, τότε η αναλογία ήταν σχεδόν ε, διπλάσια δηλαδή ε, είχαν ε, εγκατασταθεί ε, ας πούμε συνολικά 16.029 άντρε και 26.100 τόσες γυναίκες άνω των 16 ετών και αυτό είναι γεγονός το οποίο πιστοποιεί την μεγάλη ανισοκατανομή ανάμεσα στα δύο φύλλα εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ήταν πολλές γυναίκες έξω και δούλευαν γιατί δεν υπήρχαν άντρες στις οικογένειες. το οποίο έτσι θεωρεί το περίεργο πούμε, και το θεωρούσαν απειλητική εικόνα για την επικρατούσα ηθική τάξη εκτός από την, όπως είπα, την εμφάνιση και γενικά τους τρόπους που φερόνταν οι, προσφυ... οι προσφυγοπούλες και από την μαζική γυναικεία εργασία και την έντονη κοινωνικότητά τους ήταν ε, πιθανόν και τα χαμηλά ποσοστά αναλφα... αναλφαβητισμού τα οποία είχαν οι γυναίκες της προσφυγικής καταγωγής σε σχέση με τις γηγενεί γυναίκες. Αυτά σύμφωνα με τον Α Αιγίδη. Λέω Α γιατί δεν ξέρω πώς λέγεται το όνομά του κανονικά. Έτσι το βρήκα γραμμένο. Λοιπόν, η απογραφή πληθυσμού το 1928 αποδείκνυε ότι η γυναικεία εκπαίδευση είχε προοδεύσει μεταξύ του υπόδουλου ελληνισμού των παραλίων της Μικρά, πολύ νωρίτερα από τον ελεύθερο ελληνισμό της Ελλάδας, διότι ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας είχε εγκαταλείψει πιο έγκαιρα τις οπισθοδρομικές ε, περιγυναικώς αρχές του παρελθόντος αιώνος και ίδρυσε πολύ νωρίτερα ανώτερα εκπαιδευτήρια της θηλίας νεότητας. Ε, αυτό καταγράφεται ε, στο Λίζα Μιχελή «Προσφύγων βίος και πολιτισμός» από τις πόλεις της Ελλάσσονος Ασίας στα τοπία της παράγκα και του Πισόχαρτου είναι διάφορα στοιχεία τα οποία έχουν υπαρθεί από διάφορα βιβλία αυτά, έτσι. Ε, λοιπόν και τον, το ότι ήταν δηλαδή καλλιεργημένε και μορφωμένε, το οποίο προφανώς ανοίγει και άλλους ορίζοντες στο μυαλό και στον τρόπο σκέψεως και στον τρόπο του φέρεσθε όλο αυτό και αυτό επίσης το θεωρούσαν μια απειλητική εικόνα για την επικρατούσα ηθική τάξη ¡Gracias! Ή έτσι, πώς να το πω τώρα Κόσμια Πώς να το πω κόσμια Επειδή εκνευρίζομαι Με όλα αυτά τα όλος πάντων που λέω τώρα Γιατί έχω κρατήσει σημειώσει και τα διαβάζω έτσι. Με όλο αυτό που συζητάμε τώρα πώ αντιμετωπίζανε τον προσφυγικό πληθυσμό Τότε λόγω του ότι μιλ, ξέρω, μιλούσανε Κάποιοι τουρκικά ήδη ασκέδεσαν στα τουρκικά Γι' αυτό το έβαλα αυτό το τραγούδι έτσι, Από την κακία μου έτσι για να τους εκδικηθώ Έναν αιώνα μετά δεν πειράζει ά το βρουν από μένα <laughs> Οι επιπτώσει του προσφυγικού πολιτισμικού σοκ που, είχε, που έπαθε η αθηναϊκή και γενικότερα η ελληνική κοινωνία Γιατί πρόκειται για πολιτισμικό σοκ έτσι Δεν ήταν μονοσήμαντο Μονοσήμαντες οι επιπτώσει αυτές ε, η εισαγωγή από πολλά και διαφορετικά, ξέρω, από διαφορετικούς τρόπου ζωή, δημιούργησε αντιδράσει, οι οποίε πολλέ φορές ε, ξεπερνούσε, α πούμε, αυτοί, το, τους δύο πόλου πρόσφυγε γηγενή. Ε, πίσω από τι αντιδράσεις του αστικού κόσμου ε, μέσω των εφημερίδων και των περιοδικών τη εποχή, οι οποίε το σιδάβλειζαν αυτό εδώ πέρα, μπορεί κανένα να διακρίνει και τη διαμάχη ανάμεσα στον ανώτερο πολιτισμό της αστικής τάξη και τον ευτελή, των λαϊκών στρωμάτων Δηλαδή υπήρχε επέκταση Και στα λαϊκά στρώματα Ακόμα και των γηγενών δηλαδή Είχαν γίνει πλούσιοι φτωχοί κατά κάποιο τρόπο Ξογαστοί και Λαϊκοί Αναξάρτητα λοιπόν από την Γηγενή ή την προσφυγική καταγωγή Παραδείγματος χάρη Στο μέτωπο που δημιουργήθηκε Ενάντια στο Ναμανέ Συμμετείχαν και πρόσφυγες των α, μεσοαστικών δηλαδή ήταν πτανότερα κλιμάκια αυτοί έτσι πτανότερα στρώματα και έβλεπαν σε αυτόν ένα θλιβερό απομεινάρι τη Οθωμανικής Σκλαβιάς ε, η αστική τάξη της πόλης ε, εκλάμβανε την έντονη κοινωνικότητα και την κουλτούρα των λαϊκών στρωμάτων σαν απειλή απέναντι στην επικρατούσα ηθική τάξη δηλαδή ενώ, ξε, ενώ αρχικά ξεκίνησε μόνο εναντίον των προσφύγων αυτό το, ήτανε ήταν δύο πόλοι ξέρω εγώ και πρόσφυγες μετά ε, άλλαξε αυτό και γίνανε ε, ε, της αστικής κοινωνίας και της λαϊκής χαμώμα του, ο, να ζούμε κολλισμένοι, να δούμε φλόγα στην καρδιά, χαμώμα του, ο, να Αυτό το τραγούδι μου ξέφυγε για να είμαι ειλικρινής Παρόλο που είναι ωραίο τραγούδι Ήθελα να βάλω έτσι λίγο πιο τσαχπίνικα Για να ταιριάζουν με τις ανατολίτισες που λέμε ε, Μου ξέφυγε, δεν πειράζει Έπεσε λιγάκι πιο έτσι Soft ε, Είναι γεγονός ότι Οι πρόσφυγες που ήρθαν εδώ Είχαν υποστεί μια κοινωνική ισοπαίδωση Ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση Την οποία κατήχαν Στα παράλια τη μικρά ασία. Εδώ που ήρθανε το μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή το συντριπτικό ποσοστό ε, αποτελούσε ένα και σύνολο το οποίο έμοιαζε μεταξύ του, ο ένας με τον άλλον δεν είχαν διαφορές Παρόλα αυτά η άφηξή τους στην Ελλάδα ε, λειτουργήσε ευεργετικά για την ανάπτυξη όλης της Ελλάδας και, και του λαϊκού πολιτισμού παράλληλα Η άνθηση που γνώρισε η λαϊκή κουλτούρα στο διάστημα του Μεσοπολέμου αντιμετωπίστηκε σαν απειλή από τους γηγενεί που είπαμε, και από την προσφυγική αστική, τάξη, την αστική τάξη, και οδήγησε στι διώξει και τι απαγορεύσει των πιο κύριων εκφράσεων αυτήν. Όπω ήταν τα Ρεμπέτικα, τα χασικλίδικα, οι Αμανέδε, ο καραγκιώζε κατά τη διάρκεια τη 4 Αυγούστου. Και βεβαίω υποστηρίχθηκε πάρα πολύ αυτό και ευχαριστήθηκε πάρα πολύ και έδωσαν και επένου όλη η αστική τάξη είτε από Έλληνες ελλαδίτες είτε από πρόσφυγες που ήρθαν από εκεί και εντωμεταξύ είχαν ξεχωρίσει και είχαν ανέλθει στην αστική τάξη Πάντως η δυναμική εμφάνιση του λαοικού πολιτισμού μέσα στην ίδια την πρωτεύουσα η οποία σε μεγάλο βαθμό είχε να κάνει με την άμεση και την ευρεία συνάντηση της Μικρασιάτικης και της Τόπια λαϊκής κουρτου, κουλτούρας στο αστικό περιβάλλον της πόλης με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την λαϊκή μουσική ε, το, το ρεμπέτικο έσπαγε αυτό το δίπολο ε, διότι εκεί πρόσφυγες και γηγενείς είχαν συγκροτήσει μια ταξική συμμαχία ε, έναντι των αστών οι οποίοι αισθάνονταν ότι απειλούνταν ε, από αυτούς το ρεμπέτικο ένωσε τη λαϊκή τάξη των προσφύγων και των γηγενών Ήταν μία εντελώς ιδιαίτερη πλέον κατάσταση η οποία επικρατούσε εκεί πέρα. Γι' αυτό και ο Μάρκος στην αρχή που ξεκινήσαμε την εκπομπή και είχα διαβάσει ένα απόσπασμα είχε πει ότι ήρθαν αυτοί και μας μάθανε μουσική και μας φέρανε ένα σωρό άλλα καινούριου ρυθμούς ήχους, έναν άλλο τρόπο ζωής, έναν άλλο τρόπο διασκέδασης αυτά. Τα οποία ήρθαν από εκεί ε, Τελείωσε και αυτή η εκπομπή η σημερινή Που είχε να κάνει με την Ανατολίτησα Τον μεγάλο φόβο των γυναικών Των ελαδιτών ελλα... από εδώ Που τις βλέπαν με μισό μάτι Που συμφωνώ με την Μέριλιν Ότι τις λέγανε παστρικές Παστρικιά Πάστρα είναι η καθαριότητα Παστρικές Το λέγανε αλλά από Κανονικά υπονοούσαν ότι είναι πόρνες... ...ότι πάνε με πολλούς άντρες και για αυτόν τον λόγο πλένονται. Δηλαδή το να πλένεις εκείνο τον καιρό και να είσαι καθαρός... ...στο σώμα σου εννοώ έτσι, όχι στο σπίτι... Εντάξει, ...το θεωρούσαν ότι είναι ένδειξη ζωής έκλειτη. Και τις λέγανε παστρικές... ...και όχι μόνο τις πόρνες όπως είπε ο φίλο μας ο Ηλίας... ...όλες λέγανε έτσι. Παστρικέ αντί για πρόσφυγες διάφορα τέτοια όσοι έχουμε ρίζες από εκεί και συγγενείς οικογένεια από εκεί πέρα ασφαλώς και τα έχουμε ακούσει άπειρε φορές αυτά τα πράγματα πολλά φιλάκια σε όλους σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, ε, την άλλη πέμπτη ε, ραντεβού εδώ πέρα το ξέρετε τώρα, το έχετε μάθει κάθε πέμπτη βράδυ στις 11 πολλά πολλά φιλιά η Αλκιόνι που ακολουθούσε βάσει βάση προγράμματος με τις Αλκιονίδες Νότες δεν θα κάνει ακόμη σήμερα ε, Αν το ήξερα νωρίτερα θα πιθανόν να συνέχιζα αλλά δεν πειράζει θα στερηθούμε την Αλκιόνι εκτός εάν μπει ε, κάποιος άλλος παραγωγός και καλύψει την ώρα Καλό σας βράδυ, φιλά και πολλά, καλή νύχτα με το τελευταίο τραγούδι